Για χαρά σε όλες, όλους και όλα. Είναι η εκπομπή 233 Βαθμού Κελσίου φλεγόμενες ανταποκρίσεις από έναν το κόσμο. Μεταδίδεται κάθε Παρασκευή 8 με 10 και κάθε δεύτερη Παρασκευή παίζουμε μια επανάληψη ώστε να προετοιμάσουμε τα θέματά μας. Αυτή η εκπομπή είναι το δεύτερο μέρος ενός πάρα πολύ του βιβλίου της Emma Goldman. Αναρχική Ακτιβίστρια έναν αιώνα πριν. Το βιβλίο είναι αυτοβιογραφία. «Ζώντας τη ζωή μου» είναι ο τίτλος. Εκδόθηκε πριν δύο χρόνια από εκδοση εκδόσεις «Βιβλιοπέλαγος». Είναι ο πρώτος τόμος του έργου της. Ο δεύτερος τόμος δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Ε, την προηγούμενη εκπομπή προσπαθήσαμε μέσα από αποσπάσματα να φτιάξουμε ένα νήμα από την ε, ζωή της. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και σήμερα. Πρωτού ξεκινήσουμε να πούμε ότι η Έμα γεννήθηκε στην Λιθουανία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας το 1869 και σε μικρή ηλικία, μόλις 20 ετών, έφυγε μετανάστρια μετά από ένα πάρα πολύ έντονη καταπιεστική ζωή στην Ρωσική Αυτοκρατορία και πήγε στις ΙΠΑ. ΙΠΑ βέβαια ήταν η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος η δουλεία και η κατάντια της εργατικής τάξης ήταν ακόμα χειρότερα και από την Λιθουάνια από που έφυγε και ένα χρόνο πριν φτάσει στη ΣΥΠΑ θα γίνει ένα γεγονός που θα σημαδέψει τόσο τη δικιά τη ζωή όσο και τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη εκείνη την εποχή δίνοντας μια μεγάλη ένταση στο αναρχικό και εργατικό κίνημα είναι τα γεγονότα στην Haymarket που συνέβησαν το 1887 όπου οι εργάτες διαδήλωναν ουσιαστικά για το 8ο με καταστολή των μπάτσων και εν τέλει μετά από μια απομβηστική επίθεση που έγινε είχαμε την εκτέλεση τέσσερων αναρχικών τέσσερις αναρχικοί μάρτυρες ε, αυτό ήταν το γεγονός που πολιτικοποίησε την ε, έμα ε, και στην Αμερική το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να βρεθεί, να αναμειχθεί με τις ανα, αναρχικές ε, οργανώσεις, αρχικά της Νέας Υόρκης. Και αργότερα, σιγά σιγά, αφού η ίδια <laughs> κατάφερε τέλο πάντων να, να δημιουργήσει έναν ένα ατσάλινο χαρακτήρα και να βρίσκεται ε, αντιμέτωπη με τους ε, μπάτσου και τους ε, μπράβου, ε, σαπεργίες ε, εργατών και σε διάφορα άλλα ζητήματα που γινόντουσαν και απασχολούσαν το αναρχικό κίνημα εκείνη την περίοδο. Πλάι της ήταν ο Αλεξάνδρ, Αλεξάνδρ Μπέρκμαν, ο, ε, ο ίδιος ήταν τον στο βιβλίο της ως Σάσα. Από εδώ και πέρα θα τον ακούτε ως ε, Σάσα, φτιάχνοντας μια βαθιά ειλικρινή σχέση. Θα ακούσετε και το είναι. άμα θέλετε μπορείτε να μπείτε στο site του σταθμού που μπορείτε να βρείτε την προηγούμενη εκπομπή. Ε, τελειώνει η προηγούμενη εκπομπή στην ε, απόπειρα εκτέλεσης ενός στιγνού ιδιοκτήτη μεταλλορυχίων, λεγόμενου Φρικ, που την εξουσία του δεκάδες εργάτες ε, δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης απεργίας. Ο Αλεξάνδερ Μπέρκμαν, με μια βαθιά πίστη στην υπόθεση οπλίστηκε και ε, έκανε μια αποπειρα εκτέλεση, γνωρίζοντα ακριβώς τι θα ακολουθούσε, δηλαδή ο θάνατος. Τελικά δεν, ναι, δεν κατάφερε να τον εκτελέσει, ο Φρικ σώθηκε, ο Μπέρκμαν συνελήφθηκε και καταδικάστηκε σε 24 χρόνια φυλάκισης που ήταν ε, πάρα πολλά για, ακόμα και για τους δικούς τους νόμους. Εφόσον δεν είχε πεθάνει ο Φρίκ, η αίμα ξεκίνησε έναν αγώνα για την αποφυλάκησή του, αλλά ταυτόχρονα για την ρίζωσπαστικοποίηση τη της εργατικής τάξης και την επανάσταση που ήταν ζωντανή υπόθεση. Κάπως έτσι ξεκινάμε. Θα παίξουμε μουσικές διάφορες σχετικές με την ατμόσφαιρα που διηγούμαστε, τουλάχιστον έτσι νομίζουμε, και σαν χαλιά έχω επιλέξει διάφορες πρωτοπόρες ε, γυναίκες στην ηλεκτρονική μουσική και την πειραματική. Για πάμε. in the thought of you They condemning you to your suffering Όταν μετά από δύο μέρε αφέθηκα ελεύθερη από το αστυνομικό τμήμα τη Βαλτιμόρης, με την αυστηρή προειδοποίηση να μην πατήσω ποτέ ξανά το πόδι μου σε αυτή την πόλη και γύρισα στη Νέα Υόρκη, βρήκα να με περιμένει μια επιστολή από τον Σάσα. Τα γράμματα του ήταν μικροσκοπικά αλλά ευανάγνωστα και μου περιέγραφε αναλυτικά την δίκη του. Είχε πανελειμμένα προσπαθήσει να μάθει την ημερομηνία που θα δικαζόταν το πρωί τη 19η. Τον διέταξα να ετοιμαστεί. Ίσα ίσα πρόλαβε να μαζέψει τις κόρπιε σημειώσεις που είχε κρατήσει για την απολογία του. Στην αίθουσα του δικαστηρίου, τον υποδέχτηκαν άγνωστα και εχθρικά πρόσωπα. Μάταια προσπαθούσε να διακρίνει μια φιλική φυσιογνωμία. Κατάλαβε πως δεν θα είχε ενημερωθεί κανείς. Ωστόσο, μέσα στην απελπισία του, σε ένα θαύμα. Τον αντικορούσανε για έξι αδικήματα που όλα προκύπταν απ' τη μία και μοναδική του ενέργεια. Μεταξύ άλλων τον κατηγορούσανε για την απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Λέισμαν, του βοηθού του Φρίκ. Ο Σάσα δήλωσε ότι δεν είχε καμιά σχέση με τον Λέισμαν, αλλά το μόνο που ήθελε ήταν να σκοτώσει τον Φρίκ. Ζήτησε να δικαστεί μόνο γι' αυτό και να αποσυφθούν οι άλλες κατηγορίες καθώς όλες σχετιζόταν με την κυρίω πράξη του. Φυσικά, η ένστασή του απορρίφθηκε. Οι ένορκε επιλέχθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά χωρί να προλάβει ο Σάσα να κάνει χρήση του δικαιώματο εξαίρεση. Άλλωστε, τι νόημα θα είχε. Ήταν όλοι οι ίδιοι και θα τον καταδικάζανε έτσι κι αλλιώ. Δήλωσε στο δικαστήριο ότι απαξιούσε να περάσει πιστή τον εαυτό του. Ήθελε μόνο να εξηγήσει τα αιτία τη πράξη του. Ο διερμηνέα που το διορίσανε μετέφραζε διστακτικά και έκανε πολλά λάθη. Προσπάθησε επανελειμμένα να τον διορθώσει και κάποια στιγμή ανακάλυψε με φρίκη ότι ο άνθρωπος ήταν τυφλός. Εξίσου τυφλός με την Αμερικάνικη δικαιοσύνη. Προσπάθησε στη συνέχεια να απευθυνθεί στους ενόρκους τα αγγλικά, αλλά τον σταμάτησε ανυπόμονα ο δικαστής Μακ που δήλωσε ότι ο κρατούμενος είχε ήδη πει αρκετά. Ο Σάσα διαμαρτυρήθηκε αλλά ο Περιφερειακός της Αγγελέας πλησίασε στα έδρανα των ενόρκων και συνομίλησε χαμηλόφωνα μαζί τους. Στη συνέχεια, κατέληξαν στην ετοιμιγόρια. Ένοχος. Χωρίς έστω για του τύπους να βγουν από την αίθουσα και να αποσυρθούν στον ειδικό χώρο για να σκεφτούν. Ο δικαστής ήταν απότομος και επικριτικός. Τον καταδίκασε για κάθε αδίκημα ξεχωριστά, στη Γενική Κατηγορία Εισβολής Εκτίριο με Εγκληματικές Προθέσεις, τρεις επιμέρους κατηγορίες που του επέβαλε το μέγιστο της ποινή. Το σύνολο ήταν 21 χρόνια στο δυτικό σοφρονιστικό κατάστημα της Πενσιλβάνια και όταν θα είχε εκτίσει την ποινή του, θα υπηρετούσε για ένα επιπλέον χρόνο στην Αλεγκέινη Καουτί Κάουρ Χάουζ για το αδίκημα της παράνομης οπλοφορίας. 22 χρόνια αργών βασιναστηρίων και θανάτου. Ο Σάσα έκλεινε το γράμμα του δηλώνοντα ότι είχε κάνει το καθήκον του και ότι τώρα είχε έρθει το τέλο. Θα έφευγε όπως είχε αποφασίσει, με τη δική του θέληση και από το δικό του χέρι. Δεν ήθελε να γίνει καμιά προσπάθεια για χάρη του. Ήταν ανώφελο και άλλωστε δεν θα έδινε ποτέ τη συγκατάθεσή του για έκκληση στον εχθρό. Ο ίδιο δεν χρειαζόταν πια κανένα είδου βοήθεια. Αν γινόταν κάποια καμπάνια, θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην ενέργειά του και αυτό ήθελε να το φροντίσω προσωπικά. Ήτανε σίγουρος πως κανείς άλλος δεν ένιωθε και δεν καταλάβαινε τα κίνητρά του τόσο καλά όσο εγώ. Κανείς άλλος δεν μπορούσε να αναλύσει την πράξη του με την ίδια πειθό. Η μεγάλη του λαχτάρα τώρα ήταν για μένα. Αν μπορούσε μονάχα να με κοιτάξει στα μάτια ακόμα μια φορά και να με σφίξει στην αγκαλιά του... Θα συνέχιζε να με σκέφτεται, εμένα, τη φίλη και τη σύντροφό του. Αυτό τουλάχιστον δεν μπορούσε να το στερήσει καμιά δύναμη πάνω στη γη. soon be on my way, I'm just here to get my baby out of jail, yes warden, you know I want my baby out of jail, I've tried to raise my baby right, I have prayed both day and night, that he wouldn't follow footsteps of his dad. I had searched both far and wide, and I feared that he had died, but at last I found my baby here in jail. Yes, warden, you know it's good to find him here in jail. It was five years today when my husband passed away, he was found beneath the snow so cold and white. And i vowed to take his ring his gold watch and his chain but the county laid my husband in the grave yes warden the county laid my baby's papa in the grave i will pawn you my watch i will pawn you my ring i will pawn you my diamond wedding ring i will wash all your clothes i will scrub all your floors If that will get my baby out of jail Yes, warden You know I want my baby out of jail Then I heard the warden say To the lady old and gray I'll go bring your darling baby to your side Two iron gates swung wide apart She held her darling to her heart She kissed her baby boy and then she died But smiling η δουλειά μας για τη μετατροπή της ποινή του Σάσα συνεχιζόταν. Σε μια από τις εβδομαδιαίες μας συναντήσεις στα τέλη Δεκεμβρίου αντιληφθήκα το επίμονο βλέμμα ενός άντρα από το ακροατήριο. Ήταν ψηλό με φαρδιές πλάτες, καλοφτιαγμένο, με απαλλάξαν θαμαλιά και γαλάζια μάτια. Παρατήρησα ιδιαίτερα την χαρακτηριστική κίνηση του δεξιού του ποδιού που λικνιζόταν μπρος μπρο-πίσω ενώ το χέρι του έπαιζε σταθερά με τα σπίρτα του. Οι μονοτονε κινήσεις του με και αρκετέ φορέ κατέβαλα προσπάθεια για να τραβήξω το βλέμμα μου από πάνω του. Στο τέλο πλησίασα τον άντρα και του πήρα παιχνιδιάρι κατά σπίρτα από το χέρι. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν με τη φωτιά, είπα. Ντάξει, εντάξει, γιαγιά, απάντησε στο ίδιο ύφο. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι είμαι Επαναστάτη. Αγαπώ τη φωτιά. Εσύ, μου χαμογέλασε αποκαλύπτοντα τα όμορφα λευκά του δόντια. Ναι, στο σωστό χώρο, απάντησα. Όχι εδώ με τόσου ανθρώπους γύρω μας. Μου δημιουργεί νευρικότητα και σε παρακαλώ, σταμάτα να κούνα στο πόδι σου. Ο άντρα ζήτησε συγνώμη. Μια κακή συνήθεια που είχε αποκτήσει στη φυλακή, είπε. «Δράπηκα καθώς σκέφτηκα τον Σάσα. Παρακάλεσα τον άντρα να κάνει ό,τι νομίζει και να παραβλέψει όσα του είχα πει. Μπορεί μια μέρα να μου μιλούσε για την εμπειρία του στη φυλακή. Έχω έναν πολύ αγαπημένο μου φίλο εκεί, είπα. Κατάλαβε αμέσως ποιον εννοούσα. Ο Μπέρκμαν είναι ένα γενναίο άντρα, απάντησε. Τον γνωρίζουμε στην Αυστρία και τον θαυμάζουμε απεριόριστα για αυτό που έκανε. Έμαθα ότι το όνομά του ήταν Edward Prady, από εδώ και πέρα Ent, και ότι μόλι είχε έρθει από την Αυστρία. Είχε εκτίσει μια ποινή 10 χρόνων στη φυλακή με την κατηγορία τη παράνομη έκδοση αναρχικών κειμένων. Ανακάλυψα πω ήταν ο πιο ευρυμαθή άνθρωπο που είχα ποτέ συναντήσει. Το πεδίο του δεν ήταν περιορισμένο όπω του Μοστ σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Μάλιστα, σπανίω αναφερόταν στα συγκεκριμένα θέματα. Με εμεί στους στου μεγάλου της τη και γαλλική λογοτεχνία. Του άρεσε να μου διαβάζει Γκέτε και Σέξπιρ ή να μου μεταφράζει από τα γαλλικά δοκίμια του Ζανζάκ Ρουσό και του Βολτέρου, που ήταν οι αγαπημένοι του. Τα αγγλικά του, παρά τη γερμανική προφορά του, ήταν τέλεια. Κάποτε τον ρώτησα που είχε σπουδάσει. Στη φυλακή, απάντησε, χωρί να διστάσει. Το διόρθωσε προσθέτοντα ότι αρχικά είχε περάσει από το γυμνάσιο, αλλά στη φυλακή είχε μελετήσει συστηματικά. Οι αδελφοί του του έστελνε αγγλικά και γαλλικά λεξικά και αποστήριζε καθημερινά έναν ορισμένο αριθμό λέξεων. Όταν ήταν στην απομόνωση, διάβιζε πάντα μεγαλόφωνα στον εαυτό του. Ήταν ο μοναδικό τρόπο για να επιβιώσει. Οι άνθρωποι τρελαίνονται, ιδιαίτερα εκείνοι που δεν είχαν κάτι να αποσχολεί το μυαλό του. Αλλά για του ανθρώπου που έχουν ιδανικά, η φυλακή είναι το καλύτερο σχολείο, μου είπε. Τότε πρέπει να μπω φυλακή όσο το δυνατόν γρηγορότερα, παρατήρησα. «Γιατί είμαι ανίδεϊ» «Μη βιάζεσε τόσο» απάντησε «Μόλις γνωριστήκαμε και είσαι πολύ νέα για να μπεις φυλακή» «Ο Μπέρκμαν ήταν μόλις 21» του είπα «Ναι και αυτό είναι κρίμα» είπε Η φωνή του έσπασε «Εγώ ήμουν 30 χρονιών όταν μπήκα στη φυλακή» «Είχα ήδη ζήσει με ένταση τη ζωή μου» Η κρίση εκείνου του χρόνου έριξε χιλιάδες ανθρώπους στην ανεργία και η θέση τους είχε πλέον γίνει ανυπόφοροι. Η κατάσταση στην Νέα Υόρκη ήταν τραγική. Άνεργοι εργάτες έμεναν στο δρόμο διωγουμένοι από τα σπίτια τους. Οι άνθρωποι υπέφεραν και οι αυτοκτονίες πολλαπλασιάστηκαν. Οι αρχές δεν έπαιρναν κανένα μέτρο για να μετριάσουν την δυστυχία των θυμάτων της κρίσης. The Is directly proportional to the intensity of memory the degree of speed is directly proportional to the intensity of forgetting is enedriasis ton epitropon i dimosias ingedrosis η συγκέντρωση τροφίμων, η επίβλεψη τη σύντηση των αστέγων και των πολυάριθμων παιδιών του της... και τέλο η διοργάνωση μια μαζική συγκέντρωση στο Union Square δεν μου άφηναν καθόλου ελεύθερο χρόνο. Πριν από τη συγκέντρωση στο Union Square έγινε μια διαδήλωση όπου συμμετείχαν πολλέ χιλιάδε άνθρωποι. Μπροστά βάδιζαν τα κορίτσια και οι γυναίκε και εγώ ήμουν επικεφαλή του κρατώντας ένα κόκκινο λάβαρο. Το πορφυρό πανί ανέμιζε περηφάνα στον αέρα και φαινόταν από μακριά. Ένιωθα την ψυχή μου να δονείται απ' την ένταση και τον ενθουσιασμό. Είχα προετοιμάσει τον λόγο μου γραπτά και τον θεωρούσα εμπνευσμένο. Αλλά όταν έφτασα στην Union Square και αντίκρισα την απεραντη λαοθάλασσα, λάο-θάλασσα, οι σημειώσεις μου μου φάνηκαν ψυχρές και ανούσίε. Η ατμόσφαιρα ήταν πολύ ελεκτρισμένη εξαρτίας των γεγονότων της προηγούμενης εβδομάδας. Πολιτικοί εκπρόσωποι των εργατών είχαν κάνει έκκληση στο νομοθετικό σώμα τη Νέα Υόρκης να ανακουφίσει τη μεγάλη ένδια, αλλά η απάντηση που πήραν ήταν απλές υπεκφυγέ. Εν τω μεταξύ, οι άνεργοι λιμοκτονούσαν. Ο κόσμο είχε εξοργιστεί από την πορωμένη αδιαφορία που έδειχναν οι, οι αρχέ στα βάσανα τόσων ανθρώπων, αντρών, γυναικών και παιδιών. Ω εκ τούτου, η ατμόσφαιρα στην Union Square ήταν φορτισμένη από πικρία και αγανάκτηση. Κάτι που αντιλήφθηκα αμέσω. Είχε πρόγραμματιστεί να μιλήσω τελευταία και με δυσκολία άντεχα την πολύ ωρή αναμονή. Τελικά ολοκληρώθηκαν οι τοπαθής ομιλίες και ήρθε η σειρά μου. Καθώς έκανα ένα βήμα μπροστά, άκουσα το όνομά μου να αντυχεί από χιλιάδες στόματα. Είδα μπροστά μου μια πυκνή ανθρώπινη μάζα. Τα χλωμά και λετωμένα πρόσωπα να με κοιτάζουν. Η καρδιά μου βροντοχτυπούσε. Τα μηνύγκια μου πάλονταν και τα γονατά μου έτρεμαν. «Άντρες και γυναίκες», ξεκίνησα μέσα σε απόλυτη σιωπή. «Δεν συνειδητοποιείτε ότι το κράτος είναι ο χειρότερος εχθρός σας. Είναι μια μηχανή που σα συνθλίβει. Προκειμένου να υποστηρίξει την άρχουσα τάξη, τα αφεντικά σας. Σαν αφελή παιδιά, εμπιστεύεστε τους πολιτικούς σας ηγέτες. Τους παραχωρείτε ελευθερία δράσης μόνο και μόνο για να σας πουλήσουν στο πρώτο πρώ αλλά ακόμα και όταν δεν υπάρχει άμεση προδοσία, οι πολιτικοί της εργατικής τάξης συμμαχούν με τους εχθρούς σας για να σας κρατούν από το Λουρί, για να εμποδίσουν την άμεση δράση σας. Το κράτος είναι ο στυλοβάτης του καπιταλισμού και είναι γελίο να περιμένετε να σας αποκαταστήσει. Δεν βλέπετε ότι είναι ανόητο να ζητάτε ανακούφιση από το Όλμπανι, ενώ αμύθιτα πλούτη βρίσκονται δίπλα σα. Η πέμπτη λεωφόρος είναι στρωμένη με χρυσάφι. Το κάθε μέγαρο είναι ένα κάστρο που κρύβει χρήμα και εξουσία. Κι όμω στέκεστε εδώ ένας γίγαντας αλυσοδεμένος που λιμοκτονεί έχοντας αποποιηθεί την δύναμή του. Ο καρδινάλιος Μάνινγκ που από πολύ καιρό είχε διακηρύξει ότι η ανάγκη δεν γνωρίζει νόμους και ότι ο άνθρωπος που πεινά δικαιούται μερίδιο από το ψωμί του γείτονά του... Ο καρδινάλιος Μάνινγκ ήταν ένας ιερέας διαποτισμένος από την εκκλησιαστική παράδοση που ανέκαθεν συντασσόταν με τους πλούσιους ενάντια στους τοχούς. Αλλά είχε κάποια ανθρωπιά και γνώριζε πως η πείνα είναι μια καταμάχητη δύναμη. Και εσείς επίσης πρέπει να μάθετε πως δικαιούστε να μοιραστείτε το ψωμί του γειτονά σας. Οι γειτονείς σας όχι μόνο σας έκλεψαν το ψωμί αλλά σας ρουφάνε και το αίμα. Θα συνεχίσουν να σας ληστεύουν εσάς, τα παιδιά σας και τα παιδιά των παιδιών σας εκτός και αν ξυπνήσετε και τολμήσετε να διεκδικήσετε το δίκιο σας. Διαδηλώστε, λοιπόν, μπροστά από τα παλάτια των πλουσίων. Ζητήστε τους δουλειά. Εάν δεν σας δώσουν δουλειά, ζητήστε ψωμί. Εάν σας αρνηθούν και τα δύο, πάρτε το ψωμί μόνοι σας. Είναι το ιερό καθήκον σας. Ένα θεελώδες χειροκρότημα, έξαλλο και κοφαντικό, αναδύθηκε από τη σιωπή σαν ξαφνική καταιγίδα. Η θάλασσα των χεριών που τεντωνόταν με δύναμη προς το μέρος μου, μου θύμισαν τις φτερούγες κατάλευκων πουλιών. Οι γύρω από την αίθουσα ήταν ασφυκτικά γεμάτη από πλήθος ανθρώπων. Καθώς ανέβαινα τις σκάλε που οδηγούσαν στο χώρο συνάντησης, κανεί δεν με αναγνώρισε. Και τότε με χαιρέτησε ένας αναρχικός. «Να, η αίμα!» Του έγνεψα να η του εγνεψα αλλά την ίδια στιγμή ένιωσα ένα βάρη χέρι στον ώμο μου και μια φωνή είπε «Μις Γκόλμαν, συλλαμβάνεστε!» The ancient tradition that the world will be consumed in fire at the end of 6,000 years is true, as I have heard from Hell. The whole creation will be consumed and appear infinite and holy, whereas it now appears finite and corrupt. This will come to pass by an improvement of sensual enjoyment. If the doors of perception were cleansed, everything would appear to man as it is, infinite. Μου ξεκίνησε στις 28 Σεπτεμβρίου και την εκδίκασε ο δικαστής Μάρτιν. Διάρκεσε δέκα μέρες κατά τις οποίες η αίθουσα ήταν γεμάτη δημοσιογράφους και φίλους μου. Δικαζόμουν μόνο για υποκίνηση ταραχών. Όταν ήρθε η σειρά μου να μιλήσω, ο εισαγγελέα Μακ Ιντιρ μου έκανε ρωτήσεις επί επιστιτού. επιστητού χωρίς ωστόσο να αναφερθεί καθόλου στην ομιλία μου στην Union Square. Θρησκεία, έρωτο, ελεύθερος έρωτας, ηθική. Τι γνώμη είχα για αυτά τα ζητήματα. Προσπάθησα να ξεσκεπάσω την υποκρισία της ηθικής, την εκκλησία ως εργαλείο υποδούλωσης, το ασύμβοτο του έρωτα με τον καταναγκασμό και την αλευθερία. Οι παρεμβάσει του Μακ Ίντερ και η απέτηση του δικαστή να απαντώ μόνο με ένα ναι ή όχι, με ανάγκασαν τελικά να παραιτηθώ από την προσπάθεια. Στην τελική του αγόρευση, ο Μακ Ιντιρ εξέφρασε με οργή και ευγλωτία την απορία του για το τι θα συνέβαινε αν αυτή η επικίνδυνη γυναίκα αφινόταν ελεύθερη. Η διοκτησία θα όταν τα παιδιά των πλουσίων θα δολοφονούνταν, η δρόμοι τη Νέα Υόρκη θα πλημμύριζαν στο αίμα. Μιλούσε με τέτοια μανία και παραφορά που ο κολαριστός για που πουκαμίσου του και οι μανσέτες του χαλάρωσαν και άρχιζαν να στάζουν υδρότα, κάτι που με έκανε τελικά να νιώσω πιο άβολα από το κατηγορητήριο του. Ο δικηγόρος μου επέμενε να υποβάλουμε έφεση σε ανώτερο δικαστήριο, αλλά εγώ αρνήθηκα. Η παροδία της δίκης είχε ενδυναμώσει την αντίθεσή μου με το κράτος και δεν είχα καμιά διάθεση να το απευθυνθώ για να ζητήσω χάρη. Με στείλαν πίσω στην Τούμπς μέχρι τις 18 Οκτωβρίου, τη μέρα που είχαν ορίσει για την έναρξη της ποινής μου. Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τον καθορισμό της ποινή μου, οι εφημερίδε δημοσίευαν στα σενάρια για αναρχικού που σχεδίαζαν να καταλάβουν την αίθουσα του δικαστηρίου και για προετοιμασίε δυναμική φυγάδευση τη Amy Goldman. Η αστυνομία προετοιμαζόταν για την αντιμετώπιση της κατάστασης. παρακολουθούσε τα στέκια των ριζοσπαστών και φρουρούσε άγρυπνα τη δικαστική αίθουσα. Μόνο οι κρατούμενοι, οι δικηγόροι και οι εκπρόσωποι του τύπου θα παρευρίσκονταν στην αίθουσα τη μέρα τη επιβολή τη ποινή. Στη διαδρομή από την Τουμπ μέχρι το δικαστήριο τη Νέα Υόρκη, η πόλη έδειχνε σαν να βρισκόταν σε κατάσταση πολιορκίας. Στου δρόμου ήταν παραταταγμένες αστυνομικέ δυνάμεις. Τα κτίρια ήταν αποκλεισμένα από κλειού βαριά οπλισμένων αστυνομικών, Η διάδρομη του δικαστικού κτηρίου, γεμάτοι αξιωματικού της αστυνομία. Και με κάλεσαν στο ιδόλιο και με ρώτησαν αν είχα να δηλώσω κάτι που θα απέτρεπε την επιβολή τη ποινή. Απάντησα ότι είχα να πάρα πολλά. Θα μου δίναν όμως την ευκαιρία. Όχι, αυτό ήταν αδύνατον. Μπορούσα να κάνω μόνο μια πολύ σύντομη δήλωση. Τότε, το μόνο που είπα, ήταν ότι δεν περίμενα δικαιοσύνη από ένα καπιταλιστικό δικαστήριο. Το δικαστήριο μπορούσε να κάνει ό,τι ήθελε, αλλά ήταν ανίκανο να αλλάξει τις απόψεις μου. Πρόσθεσα. Ο δικαστής Μάρτιν με καταδίκασε σε ένα χρόνο στο σοφρονιστικό κατάστημα του Blackwell Island. Στην επιστροφή μου στη Ντούμπς, άκουσα τους νεαρούς εφημεροδοπόλεις να φωνάζουν «Έκτακτή έκδοση, έκτακτη έκδοση», η ομιλία της Emma Goldman στο δικαστήριο, χάρηκα που η World είχε κρατήσει τον λόγο της. Με βάλανε κατευθείαν στην «Μαύρη Μαρία» και πήγαν στο καράβι που μετέφερε τους φυλακισμένους στο Blackwell Island. Ήταν μια φωτεινή μέρα του Οκτωβρίου, ενώ η Μαούνα ξεκινούσε. Ο ήλιος παιχνίδιζε στο νερό. Πολλοί δημοσιογράφοι με συνόδευσαν στο ταξίδι μου και όλοι με πίεζαν για μια συνέντευξη. «Ταξιδεύω σαν βασίλισσα», παρατήρησα περιπεχτικά. «Δείτε πόσους σατράπες έχω δίπλα μου». Είναι αδύνατο να τσακίσει αυτό το παιδί, έλεγε και ξανά έλεγε ένα νεαρό δημοσιογράφο με θαυμασμό. Όταν φτάσαμε στο νησί, αποχαιρέτησα του συνοδού μου με τη συμβουλή να γράφουν όσο λιγότερα ψέματα γίνεται. Του φώναξα χαρούμενοι ότι θα του ξαναέβλεπα σε έναν χρόνο και ως στη συνέχεια ακολούθησα τον βοηθό Σερήφη στον πλακόστροτο δρόμο, τον περιστοιχισμένο από δέντρα μέχρι την είσοδο τη φυλακή. Εκεί γύρισα προ το ποτάμι. Πήρα μια τελευταία βαθιά ανάσα ελεύθερου αέρα και πέρασα το κατάφλι της νέας μου κατοικίας. the day. Matinist, take me, it's for ringing its me, Ο χρόνος πρωτογνώρισε με κομμωμολάμου, σε τούτη δάγκατι κομμωμολάμου. Για να τι δε μάνας το νές, για να δε μάνας το και για να δε μάνας το νές, που έχεις Το βραδινό κλείδωμα των κελιών ήταν η χειρότερη εμπειρία της μέρας. Οι καταδικασμένες βάδιζαν στην συνηθισμένη σειρά. Όταν η κάθε μία έφτανε στο κελί της, έβγαινε από τη σειρά, έμπαινε μέσα, έβαζε τα χέρια της στη σιδερένια πόρτα και περίμενε τη διαταγή. Κλείσατε! Με μια μεταλλική κλαγή οι 70 πόρτες έκλειναν και η κάθε φυλακισμένη κλειδωνόταν αυτόματα στο κελί της. Ακόμη πιο βασανιστικός ήταν ο καθημερινός εξευτελισμός του να περπατάς με αυστηρό βηματισμό μέχρι το ποτάμι κουβαλώντας τον κουβά με τα περιττώματα που είχαν συσσωρευτεί όλο το 24ωρο. Με έθεσαν επικεφαλής του εργαστηρίου ραπτικής. Έπρεπε να κόβω τα υφάσματα και να ετοιμάζω δουλειά για τις 24 απασχολούμενες γυναίκες. Επιπλέον έπρεπε να κρατώ λογαριασμό για τα υλικά που έμπαιναν και τον συνολικό ρουχισμό που έβγαινε. Μου άρεσε η δουλειά. Με βοηθούσε να ξεχνώ την οσυρή ζωή της φυλακής. Αλλά τα βράδια ήταν βασανιστικά. Τις πρώτες βδομάδες βυθιζόμουν στον ύπνο με το που ξάπλωνα στο κρεβάτι. Πολύ σύντομα όμως οι νύχτε περνούσαν ενώ εγώ στριφογύριζα παλεύοντας μάταια να κοιμηθώ. εκείνες οι φρικτές νύχτες. Ακόμη και να μου μείωναν την ποινή όπως συνηθιζόταν ένα δίμηνο, είχα μπροστά μου σχεδόν 290 νύχτες. 290. Και ο Σάσα, ξαπλωμένη στο ράτζο άγρυπνη, μετρούσα στο σκοτάδι τις ημέρες και τις νύχτες που είχε μπροστά του. Ακόμα και αν αποφυλακιζόταν σε 7 χρόνια, όταν θα είχε εκτίσει την πρώτη του ποινή, είχε ακόμα μπροστά του 2.500 νύχτες. Με πιανε τρόμο στη σκέψη ότι ο Σάσα δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Μια μέρα, η αρχήφύλακα μου είπε ότι έπρεπε να πιέσω τις γυναίκες για μεγαλύτερη απόδοση. Τώρα που είχα εγώ την επίβλεψη, δούλευαν λιγότερο σε σύγκριση με το παρελθόν και την προηγούμενη επιστάτρια. Δεν είχα καμιά απολύτω διάθεση να γίνω μια δεσποτική επιστάτρια. Πληροφόρησα τον ιδεμοδυσμοφύλακα ότι με είχαν βάλει στη φυλακή γιατί μισούσα τόσο του κλάβου όσο και τα φεντικά του. Θεωρούσα πω ήμουν μια κρατούμενη σαν και εκείνε και όχι ανωτεροί του. Ήμουν αποφασισμένη να μην απαρνηθώ με τίποτα τα ιδανικά μου. Προτιμούσα να τιμοριθώ. Ενα συνηθισμένος τρόπος τιμωρίας για όσες παραβίαζαν τον κανονισμό ήταν να τις βάζουν σε μια γωνιά μπροστά σε ένα μαύρο πίνακα και να τις αφήνουν να στέκονται εκεί με τις ώρες, ενώ τις επι... επιτηρούσε η δεσμοφύλακα. Ήταν μια μεταχείριση που με φαινόταν ευτελής και προσβλητική. Αποφάσισα ότι εάν προσπαθούσα να μου επιβάλουν μια τόσο εξευτελιστική ποινή, θα προτιμούσα να πάω στον πουντρούμι τη απομόνωσης. Αλλά οι μέρε πέρασαν χωρίς να τιμωρηθώ. Τα νέα στη φυλακή ταξιδεύουν με εκπληκτική ταχύτητα. Μέσα σε 24 ώρε, όλε οι γυναίκε ήξεραν πω είχα αρνηθεί να λειτουργήσω ω αυταρχική επιστάτρια. Μέχρι τότε δεν ήταν αγενεί μαζί μου, αλλά ήταν απόμακρε. Του είχαν πει ότι ήμουν μια επικίνδυνη αναρχική και ότι δεν πίστευα στον Θεό. Δεν με έβλεπαν ποτέ στην εκκλησία και δεν συμμετείχα στο δεκάλεπτο ξέσπασμα τη φλιαρίας του. Στα μάτια του φάνταζα αλόκοτοι, αλλά όταν έμαθαν ότι είχα αρνηθεί να παίξω το αφεντικό. Η επιφυλακτικότητά τους κατέρευσε. Τις Κυριακέ, μετά την εκκλησία, τα κελιά έμεναν ανοιχτά για μια ώρα έτσι ώστε να μπορούν οι γυναίκε να επισκέπτονται η μία την άλλη. Την επόμενη Κυριακή, με επισκέφτηκαν όλε οι κρατούμενε του ρόφου μου. Ένιωθαν ότι ήμουν φίλοι του και θα έκαναν τα πάντα για μένα. Κορίτσια που δούλευαν στην πλισταριά προσφέρθηκαν να μου πλύνουν τα ρούχα, άλλε να μαντάρουν τι κάλτσες μου. Όλε ήθελαν να μου προσφέρουν μια εξυπηρέτηση. Συγκινήθηκα βαθιά. Αυτά τα φτωχά πλάσματα δίψουσαν τόσο πολύ για λίγη καλοσύνη που ακόμα και ένα ελάχιστο ψήγμα της έπαιρνε τεράστιε διαστάσεις στους περιορισμένους ορίζοντές τους. Μετά από αυτό το περιστατικό, ερχόταν συχνά να μου εκμυστηριευτούν τα προβλήματά τους, το μίσος τους για την αρχιφύλακα, τα ξελογιάσματά τους με τους άντρε κρατουμένου. Ήταν εκπληκτικό το πόσο εφευρετικέ ήταν όταν ήθελαν να βρουν τρόπους να φλερτάρουν μπροστά στα μάτια των δεσμοφυλάκων. Οι μέρες και οι εβδομάδες που ακολούθησαν την αποφυλάκησή μου ήταν ένας εφιάλτης. Χρειαζόμουν ησυχία, ηρεμία και προσωπικό χώρο, αλλά περιστοιχιζόμουν συνεχώς από ανθρώπους και σχεδόν κάθε βράδυ γινόταν συναντήσεις. Ζούσα σε μια παραζάλη. Τα πάντα γύρω μου φαινότανε παράλογα και εξωπραγματικά. Η σκέψη μου συνέχιζε να είναι στη φυλακή. Οι συγκρατούμενοί μου στύχαιναν τι μέρες και τις νύχτες μου. Οι ήχοι της φυλακή συνέχιζαν να αντιχούν στα αυτιά μου. Η διαταγή κλείσατε, που την ακολουθούσε η κλαγγή από τις σιδερένιες πόρτες που σφράγιζαν και ο μεταλλικός κρότος των αλυσίδων με δύο όταν ερχόμουν αντιμέτωποι με το κρατήριο. Τη 15 Αυγούστου του 1895, έξι χρόνια ακριβώς από τότε που είχα ξεκινήσει την καινούρια μου ζωή στη Νέα Υόρκη, σαλπάρισα για την Αγγλία. Η αναχώρησή μου ήταν εντελώς διαφορετική από την αφήξή μου στη Νέα Υόρκη το 1889. Τότε ήμουν πολύ φτωχή. Φτωχή όχι μόνο σε υλικά πράγματα. Ήμουν ένα άπειρο παιδί, μονάχος στον ανεμοστρόβυλο της Αμερικάνικης Μητρόπολης. Τώρα είχα μια εμπειρία, ένα όνομα. Είχα σφυριλατηθεί στο καμίνι. Είχα αγαπημένους φίλους και πάνω απ' όλα είχα την αγάπη μιας θαυμάσιας προσωπικότητας. Ήμουν πλούσια και ωστόσο θλιμμένη. Το δυτικό σοφρονιστικό κατάστημα και η σκέψη του Σάσα, φυλακισμένου πίσω από τα τείχη του, βάρεναν την καρδιά μου. Είχα προσωπική εμπειρία από ένδια και γνώριζα την φτώχεια στα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, η απόλυτη αθλειότητα και ανέχεια που είδα στο Λονδίνο, στο Λίντς και στη Κλασκόβη ήταν πρωτοφανής εμπειρία. Εντυπωσιάστηκα γιατί καταλάβαινα πως δεν ήταν αποτέλεσμα ενός πρόσφατου προβλήματος ή έστω κάποιων χρόνων. Πρέπει να αριθμούσε αιώνε πίσω της και να περνούσε από γενιά σε γενιά, ριζοσμένη στο μεδούλι του Βρετανικού λαού. Μια από τις πιο αποθητικές εικόνες. Ήταν να βλέπεις αρτιμελείς ανθρώπους να τρέχουν μπροστά από μια άμαξα για ολόκληρα τετράγωνα, έτσι ώστε να είναι έγκαιρα στο σωστό σημείο για να ανοίξουν την πόρτα για να κατέβει κάποιος τζέντλεμαν. Για αυτή την υπηρεσία έπαιρναν μία ή δύο Μετά από έναν μήνα στην Αγγλία, κατάλαβα το πραγματικό αίτιο των εκπληκτικά διευρημένων πολιτικών ελευθεριών ήταν ένας μοχλός ασφαλείας κατά της τρομακτικής ανέχειας. Η Βρετανική κυβέρνηση είχε καταλάβει χωρίς αμφιβολία ότι όσο επέτρεπε στους της να δίνουν διέξοδο στο καζάνι που έβραζε μέσα τους, δεν υπήρχε κίνδυνος για εξέγερση. Δεν μπορούσα να εξηγήσω διαφορετικά την απάθεια και την αδιαφορία που έδειχναν οι άνθρωποι στις δουλικές συνθήκε ζωή τους. Στη Βιέννη μπορούσες να παρακολουθήσεις ενδιαφέρουσες διαλέξεις πάνω στην σύγχρονη γερμανική πεζογραφία και ποιήση και να διαβάσεις τα έργα των αίωρων εικονοκλαστών στο πεδίο των γραμμάτων και των τεχνών. Ο πιο τολμηρός από όλους ήταν ο Νίτσε. Η μαγεία της γλώσσας του, η ομορφιά του οράματός του με συνεπήρεσε ανίποτα ύψη. Λαχταρούσα να καταβρωχθήσω την κάθε του αράδα, αλλά ήμουν πολύ φτωχή για να αγοράσω τα βιβλία του. Για καλή μου τύχη, ο Γκρόσμαν είχε μεγάλη συλλογή από τα έργα του Νίτσε, όπως και άλλων σύγχρονων συγγραφέων. Διάβαζα σε βάρος του πολυπόθητου ύπνου μου, αλλά τι ήταν η σωματική μου κούραση μπροστά στη γοητεία που με βύθιζε ο Νίτσε. Η φλόγα της ψυχής του, ο ρυθμός του τραγουδιού έκαναν τη ζωή πιο πλούσια, πιο γεμάτη και πιο θαυμάσια για μένα. Λαχταρούσα να μοιραστώ αυτούς τους θησαυρού με τον αγαπημένο μου και του έγραφα μακροσκελή γράμματα σκιαγραφώντας τον καινούριο κόσμο που είχα ανακαλύψει. Από έναν συμφοιτητή μου έμαθα για μια σειρά διαλέξεων που έδινε ένας διακεκριμένος νεαρός καθηγητής. Ο Σίγκμουιτ Φρόιντ. Στη συνέχεια όμως ανακάλυψα ότι ήταν δύσκολο να παρακολουθήσει το μάθημά του καθώς γινόταν δεκτή μονογιατρή και κάτοχη καρτών. Ο φίλος μου μου πρότεινε να γραφτώ στο μάθημα του Professor Μπρούλ που ανέλυε και εκείνος σεξουαλικά ζητήματα. Ως μαθήτριά του θα είχα περισσότερες πιθανότητες να γίνω δεκτή στις διαλέξεις του Φρόιντ. Ο Professor Μπούλ ήταν ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με χαμηλή φωνή. Τα ζητήματα που προσέγγιζε με Μπέρντεβαν μιλούσε για ομοφιλόφιλους, λεσβίες και άλλα περίεργα θέματα και το ακροατήριό του ήταν Άντρε με θηλυπρεπή εμφάνιση και κοκέτικου τρόπου, γυναίκε με αρενοπή εμφάνιση και βαριά φωνή. Είναι γεγονό πω αποτελούσαν ένα ιδιαίτερο συνονθήλευμα. Άρχισα να ξεκαθαρίζω αυτά τα ζητήματα πολύ αργότερα όταν άκουσα τον Σίγμαιτ Φρόιντ. Η απλότητα, η σοβαρότητα και η ιδιοφυα του σε έκανα να νιώθει ότι κάποιο έπαιρνε από το χέρι και σε οδηγούσε έξω από ένα σκοτεινό στο φω τη ημέρα. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, αντιλήφθηκα την πλήρη σημασία της σεξουαλικής καταπίεσης και της επίδρασης της στη σκέψη και στη δραστηριότητα του ανθρώπου. Με βοήθησε να καταλάβω τον εαυτό μου τις πραγματικές μου ανάγκες και αντιλήφθηκα ακόμα ότι μόνο άνθρωποι με νοσηρό μυαλό μπορούσαν να αμφισβητήσουν τα κίνητρα ή να κρίνουν ανήθικη μια τόσο μεγάλη και υπέροχη προσωπικότητα όπως ο Φρόιντ. Το επάγγελμά μου ως ΜΕΑ δεν ήταν πολύ αποδοτικό, καθώ μόνο οι πιο φτωχοί ξένοι κατέφευγαν σε αυτού του είδου την υπηρεσία. Εκείνοι που είχαν ανέλθει στην κλίμακα του Αμερικάνικου ηλισμού είχαν χάσει την προγονική του σεμνότητα, όπω και άλλα εγγενή χαρακτηριστικά τους. Ακολουθώντα το παράδειγμα των Αμερικανίδων, κατέφευγαν σε γιατρού για τη γέννα. Το επάγγελμα τη ΜΕΑ είχε πολύ περιορισμένα όρια, καθώ σε περίπτωση ανάγκη έπρεπε να καλέσει γιατρό. Η ανώτερη αμοιβή ήταν 10 δολάρια και η πλειοψηφία των γυναικών δεν μπορούσε να πληρώσει ούτε καν αυτό το πενιχρό ποσό. Ωστόσο, η δουλειά μου μπορεί να μην πρόσφερε πρόοπτικε πλούτου, αλλά αποτελούσε ένα εξαιρετικό πεδίο εμπειρία. Με έφερνε σε άμεση επαφή με ανθρώπου που η ιδεολογία μου με οθούσε να βοηθήσω και να χειραφετήσω. Με να αντιμέτωπη με τις συνθήκε ζωή των εργατών για τι οποίε μέχρι τότε έγραφα και μιλούσα μόνο θεωρητικά. Τα άθλια σπίτια τους, οι βαριεστημένοι και νοθροί στη μοίρα τους με έκαναν να συνειδητοποιήσω την κολοσιαία δουλειά που έπρεπε να γίνει για να επέλθει η αλλαγή που αγωνιζόταν να πετύχει το κίνημά μας. Ακόμα περισσότερο με εντυπωσίαζε η άγρια και τυφλή μάχη που έδιναν οι φτωχές γυναίκες με τις συχνέ εγκυμοσύνες. Οι περισσότερε ζούσαν με το συνεχή τρόμο της σύλληψη. Οι παντρεμένε γυναίκε στην πλειοψηφία του υπέκυπταν ανίμπορε στην ερωτική πράξη και όταν διαπίστωναν την εγκυμοσύνη του, ο τρόμο και ο πανικό του ήταν τόσο έντονο που πάλευαν να απαλλαγούν πάση θυσία από το ανεπιθύμητο παιδί του. Οι μέθοδοι που επινοούσαν μέσα στην απόγνωσή του ήταν ασύλληπτε. Πηδούσαν από τραπέζια, κυλιόντουσαν στο πάτωμα, μάλαζαν με δύναμη την κοιλιά του, κατάπιναν αειδιαστικά σκευάσματα και χρησιμοποιούσαν εχμηρά εργαλεία. Όλε αυτέ οι μέθοδοι είχαν συνήθω μεγάλο κόστο για τι ίδιε. Ήταν σπαρακτικό, αλλά και κατανοητό, καθώ είχαν πολλά παιδιά και συχνά πολύ περισσότερα από όσα μπορούσε να θρέψει το, βδο... το βδομαδιάτικο άτοικο του πατέρα. Θεωρούσαν το κάθε επιπλέον παιδί κατάρα, κατάρα από το Θεό, μου λέγανε επανελειμμένα οι Ορθόδοξε Εβραίε και οι Καθολικέ Ιρλανδέ. Οι άντρε ήταν συνήθω πιο παρετημένοι, αλλά οι γυναίκε αγανακτούσαν με τα θεία που του φέροταν με τόση σκληρότητα. Στην διαρκή της γέννας τους, πολλές γυναίκες αναθεμάτιζαν τον Θεό και τους άντρες, ιδιαίτερα το σύζυγό τους. «Πάρ' τον από εδώ», φώναξε μια ασθενή μου. «Μην αφήσεις αυτό το κτίνος να με πλησιάσει, θα τον σκοτώσω». <ΣΣ1> το βασανισμένο πλάσμα είχε ήδη γεννήσει οχτώ παιδιά και τα τέσσερα είχαν πεθάνει βρέφη. Τα υπόλοιπα ήταν ασθενικά και υποσυτηρισμένα όπως τα περισσότερα από τα κακότηχα πεινασμένα ανεπιθύμητα πλάσματα που μαζεύονταν γύρω μου κάθε φορά που βοηθούσα άλλη μια άμυρη ύπαρξη να έρθει στον κόσμο. Ένα βράδυ συνάντησα τον Τζο Λαμπάντι, έναν γνωστό ατομικιστή αναρχικό με γραφική εμφάνιση που μου σύστησε τον εδοσιμότατο Δ. Μακόουαν, και οι δύο εξέφρασαν τη στεναχώρια του που δεν είχα μιλήσει αγγλικά. Ήρθα εδώ για να σα ακούσω, μου είπε ο δόκτωρ Μακόουαν, ενώ ο Τζο, που όλοι τον αποκαλούσαν χαϊδευτικά Λαμπάντι, παρατήρησε. Γιατί δεν προσφέρει στην κυρία Γκόλτμαν τον άμβονα σου. «Τότε θα άκουγες την κόκκινη αίμα μας στα αγγλικά». δεν είναι κακή ιδέα», απάντησε ο ιερέα. «Αλλά η κυρία Γκόλμαν αντιπαθεί τις εκκλησίες. Θα δεχόσασταν να μιλήσετε σε έναν τέτοιο χώρο». «Ακόμα και στην κόλαση, αν χρειαστεί», είπα. «Με την προϋπόθεση ότι ο διάβολος δεν θα μου τραβάει τη φούστα». «Σύμφωνοι», είπε. «Θα μιλήσετε στην εκκλησία μου και κανείς δεν θα σας τραβήξει τη φούστα και δεν θα λογοκρίνει ούτε μια λέξη από όσα θέλετε να πείτε. Συμφωνήσαμε ότι θα μιλούσαμε για τον αναρχισμό, καθώς επρόκειται για ένα ζήτημα για το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα. <Συλίου> το επόμενο πρωί, γύρω στις 12, με ξύπνησαν στο ξενοδοχείο ανακοινώνοντας μου ότι με περίμεναν μια δωδεκάδα δημοσιογράφη για να μου πάρουν συνέντευξη. Ανυπομόνουσα να του κάνω μια δήλωση για την ομιλία μου στην εκκλησία του δόκτωρα Μακουάν. Μου έδειξαν τις πρωινές εφημερίδες με τα χιδέα πρωτοσέλιδα. Η αίμα δείχνει μητρικό ένστικτο, ο παδός του ελεύθερου έρωτα σε άμβονα του Ντιτρόιν. Η κόκκινη αίμα και την καρδιά του Μακκόαν. Ανεξάρτητη η εκκλησία μετατρέπεται σε άντρο αναρχίας και ελεύθερου έρωτα. Είχα αποφασίσει να περιοριστώ αυστηρά στην οικονομική πλευρά του Αναρχισμού και να αποφύγω να θίξω στο μέτρο του δυνατού ζητήματα θρησκείας και σεξουαλικότητα. Ένιωθα ότι το όφυλα στον άνθρωπο που κρατούσε μια τόσο θαραλέα στάση. Τουλάχιστον το πίμνιό του δεν θα είχε το δικαίωμα να πει ότι χρησιμοποίησα τον χώρο για να επιτεθώ στον Θεό του ή να υπονομεύσω τον ιερό θεσμό του γάμου. Τα κατάφερα καλύτερα από ό,τι περίμενα. Η ομιλία μου, που κράτησε μια ώρα, δεν διακόπηγε καθόλου. Και στο τέλο μάλιστα χειροκροτήθηκε πολύ. Κερδίσαμε, μου ψιθύρισε στο αυτί ο Δόκτωρ όταν καθίσαμε. Βιάστηκε να χαρεί. Προτού προλάβει να κοπάσει το χειροκρότημα, μια ηλικιωμένη γυναίκα σηκώθηκε με πόλεμο μοχαρής διαθέσεις. Κύριε συντονιστή, ρώτησε. Πιστεύει η κυρία Γκόλμαν στον Θεό ή όχι. Την ακολούθησε κάποιο άλλο. Υποστηρίζει η ομιλήτρια τη δολοφονία όλων των ηγετών, και ένας μικροσκοπικός κατήχριστος άντρας αναπήδησε και τσήριξε με μια πιο ψηλή φωνούλα. Μη Κόλτμαν, πιστεύετε στον ελεύθερο έρωτα, έτσι δεν είναι? Το σύστημα που επαγγέλεστε δεν θα καταλήξει σε οίκους ανοχής σε κάθε γωνιά του δρόμου». «Πρέπει να απαντήσω σε αυτούς τους ανθρώπους έξω από τα δόντια», είπα στον ιερέα. «Ας είναι», συμφώνησε. «Κυρίες και κύριοι», άρχισα, «Ήρθα εδώ με σκοπό να μην μπω στα χωράφια σας. Είχα την πρόθεση να ασχοληθώ μόνο με το βασικό ζήτημα της οικονομικής κατάστασης που καθορίζει τη ζωή μας από την κούνια μέχρι τον τάφο, ανεξάρτητα από τη θρησκεία ή τις πεπιθήσεις μας. Βλέπω τώρα πως έκανα λάθος. Όταν μπαίνει κανεί σε μάχη, δεν μπορεί να λιποψυχά ή μπροστά σε λίγο αίμα. Ιδού λοιπόν οι απαντήσεις μου. Δεν πιστεύω στον Θεό, γιατί πιστεύω στον άνθρωπο». Όποια και να είναι τα λάθη του, ο άνθρωπο παλεύει εδώ και χιλιάδε χρόνια να επανορθώσει όσα έχει κάνει ο Θεό σαν μαντάρα. Το πύμνιο έγινε έξαλλο. Βλασφημία, ερετική, αμαρτωλή, ούρλιαζαν οι γυναίκε. Σταματήστε την, πετάξτε την έξω. Όταν αποκαταστάθηκε η τάξη, συνέχισα. Όσο για την δολοφονία των ηγετών, εξαρτάται αποκλειστικά από τη θέση του ηγέτη. Εάν μιλάμε για τον Ρώσο Τσάρο, ναι, πιστεύω ότι θα έπρεπε να τον ξαποστείλουν εκεί που ανήκει. Εάν ο ηγέτη είναι τόσο αναποτελεσματικός όσο ο Αμερικανό Πρόεδρο, δεν αξίζει τον κόπο. Υπάρχουν παρόλα αυτά κάποιοι δυνάστε που θα του σκότωνα σε οποιαδήποτε περίπτωση και με όλα τα μέσα. Είναι η άγνοια, η προκατάληψη και η μυσταλλοδοξία οι πιο σκληροί και τυρανικοί ηγέτε πάνω στη γη. Όσο για τον κύριο που ρώτησε αν ο ελεύθερο έρωτα σημαίνει περισσότερου οίκου ανοχή, έχω την εξή απάντηση. Θα είναι όλοι άδιοι αν οι άντρε μα το μέλλον μοιάζουν με εκείνον. Ακολούθησε πανδαιμόνιο. Μάτι αγωνιζόταν ο συντονιστή να επαναφέρει την τάξη. Άνθρωποι πηδούσαν πάνω στους πάγκους. Ανέμιζαν τα καπέλα τους, ουρλιάζαν και χρειάστηκε να σβήσουμε τα φώτα για να φύγουν από την εκκλησία. He's the motive and the conscience of the murder the He's the he a preacher unto me The false sincerity, The fun that is driven by the big the computers night. And nuclear bombs The kids with no bombs And I'm people that he's inside me yeah. yeah We've got the American Jesus Speaking about the, him on the interstate Jesus. We've got the American Jesus Exercising his authority We've got the American Jesus Καθώς στεκόμουν στη γωνιά του δρόμου και περίμενα αποκαμωμένη το λεφορείο, άκουσα το παιδί με τις εφημερίδες να φωνάζει. «Έκτακτο παράρτημα, έκτακτο παράρτημα», πυροβολήσαν τον πρόεδρο Μακίνλεϊ. Αγόρασα μια εφημερίδα, αλλά ήμασταν τόσο στριμωγμένοι στο λεωφορείο που ήταν αδύνατο να διαβάσεις. Γύρω μου όλοι οι άνθρωποι μιλούσαν για το συμβάν. Το επόμενο πρωί πήγα στο χαρτοπολείο για να δω τον ιδιοκτήτη. Κατέβαλα σκληρή προσπάθεια για να τον πίσω, αλλά τελικά κατάφερα να εξασφαλίσω μια παραγγελία που έφτανε στα χίλια δολάρια, τη μεγαλύτερη που είχα πάρει τότε. Όπως είναι φυσικό, χάρηκα πολύ. Καθώς περίμενα τον άντρα να συμπληρώσει το έντυπο της παραγγελίας, το μάτι μου έπεσε στους πυχαίους τίτλους της εφημερίδας που ήταν επάνω στο γραφείο του. Αναρχικός ο δολοφόνος του Προέδρου Μακίνλεϊ, ομολογεί ότι όπου υποκινήθηκε από την Έμα Γκόλμαν, καταζητείται η αναρχική. Πέρασα το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας, σκίζοντας γράμματα και χαρτιά και καταστρέφοντας οτιδήποτε ήταν πιθανό να ανεχοποιήσει τους φίλου μου. Όταν τελείωσα όλες τις προετοιμασίες, πήγα για ύπνο. Το πρωί, η κυρία Νόρα έφυγε για το γραφείο της, ενώ ο σύζυγός της πήγε στην Tribune του Σικάγο. Συμφωνήσαμε ότι αν έρχονταν κανείς θα υποκρινόμουν πως ήμουν η υπηρέτρια. Γύρω σε 9 η ώρα, ενώ έκανα μπάνιο, άκουσα να ανήχω σαν κάποιος να γρατζούνιζε το περβάζι του παραθύρου. Αρχικά δεν έδωσα σημασία. Τελείωσα το μπάνιο με την ησυχία μου και άρχισα να ντύνομαι. Τότε άκουσα ένα τζάμι να σπάει. Έριξα πάνω μου το κοιμονό μου και έτρεξα στην τραπεζαρία να δω τι συμβαίνει. Ένα άντρα είχε αρπαχτεί από το πρεβάζι με το ένα του χέρι, ενώ με το άλλο κρατούσε ένα όπλο. Ήμασταν στον τρίτο όροφο και δεν υπήρχε σκάλα υπηρεσία. Έβαλα τι φωνέ. Πρόσεξε, θα σπάσει το λαιμό σου, γιατί στο διάβολο δεν ανοίγει την πόρτα, είσαι κουφή, έβαλε τι φωνέ. Πήδηξε πάνω από το παράθυρο και προσγειώθηκε στο δωμάτιο. Πήγα μέχρι την εξώπορτα και την άνοιξα. Όρμησαν στο διαμέρισμα δώδεκα άντρε, με έναν γίγαντα επικεφαλή του. Ο αρχηγός του με άρπαξε από το μπράτσο, ουρλιάζοντα. Ποια είσαι εσύ? Εγώ δεν μιλάω αγγλικά. Σου ειντί, υπηρέτρια. Χαλάρωσε τη λαβή του και πρόσταξε του άνδρε του να ψάξουν τη διαμέρισμα. Γυρίζοντα προ το μέρο μου φώναξε. «Κάνε πίσω, ψάχνουμε για την Emma Goldman, μου έδειξε μια φωτογραφία. Τη βλέπει αυτή? Θέλουμε αυτή τη γυναίκα. Πού είναι? Έδειξα με το δάχτυλό μου τη φωτογραφία και είπα: Αυτή γυναίκα δεν βλέπω εδώ. Αυτή η γυναίκα μεγάλη ψάχνει σε αυτά μικρά κουτάκια δεν, δεν θα βρείτε, είναι πολύ μεγάλη. Α σκάσε», Γράφησε. Ποτέ δεν μπορεί να ξέρεις με αυτού του αναρχικού. Αφού ερευνήσανε όλο το σπίτι κάνοντα το άνω κάτω, ο γίγαντας πλησίασε τα βιβλία. Γαμώτω, αυτό είναι το σπίτι η παρατήρησε. Κίτα τα βιβλία δεν νομίζω ότι η αμαγκόλμα θα έμενε εδώ. Ήταν έτοιμοι να φύγουν όταν ένα αστυνομικό φώναξε ξαφνικά. «Ελάτε εδώ, υπαστεινόμες Έτλερ, τι λέτε γι' αυτό» Ήταν η πένα μου, ένα δώρο από έναν φίλο με το όνομά μου χαραγμένο πάνω της. Την είχα ξεχάσει. «Αχα, αυτό μάλιστα είναι έβριμα», φώναξε ο υπαστεινόμος. «Πρέπει να πέρασε από εδώ και μπορεί να γυρίσει», διέταξε δύο από τους άντρες του να παραμείνουν. Κατάλαβα πως το παιχνίδι είχε τελειώσει. Ο κύριος Ντόν και ο δημοσιογράφος της Τρίμπιον... Δεν είχαν δώσει σημεία ζωής και δεν είχε νόημα να συνεχίσω όλη αυτή τη φάρσα. «Εγώ είμαι η Έμα Γκόλμαν», ανακοίνωσα. Για μια στιγμή, ο Σέτλερ και οι άντρες του με κοίταξαν σαν απολυθωμένοι. Τότε ο ηστίνόμος μου γκρισε. «Ανάθεμά με, είσαι η πιο ξύπνια γύρτισα που έχω συναντήσει ποτέ. Πάρτε την στα γρήγορα». Οι μερίδε είχαν δημοσιεύσει φήμε ότι πλήθοι ανθρώπων ήταν έτοιμα να συγκεντρωθούν στο αστυνομικό τμήμα τη Χάρισον Στριτ και να επιτεθούν βία στην Έμα Γκόλμαν κατά τη μεταγωγή τη στη φυλακή του Κοκ Κάουντι. Τη Δευτέρα το πρωί βρήκα από το αστυνομικό τμήμα, βγήκα από το αστυνομικό τμήμα με τη συνοδεία ενό βαριά οπλισμένου αστυνομικού. Δώδεκα άνθρωποι το πόλι περίμεναν έξω και οι περισσότεροι είχαν έρθει από απλή περιέργεια ο συνήθως, ο τύπος είχε σκόπιμα προσπαθήσει να προκαλέσει ταραχή. Ένα βράδυ, καθώς ήμουν απορροφημένη, διαβάζοντας ένα βιβλίο, με επισκέφτηκαν αναπάντεχα πολύ αστυνομικοί και δημοσιογράφοι. «Ο πρόεδρος μόλις πέθανε», ανακοίνωσαν. «Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, λυπάστε» «Είναι δυνατόν», ρώτησα. Σε όλε τι Ηνωμένε Πολιτείε να πέθανε μόνο ο Πρόεδρο σήμερα. Σίγουρα έχουν πεθάνει και πολλοί άλλοι μέσα στην φτώχεια και την εγκατάληψη, αφήνοντα πίσω του γυναίκε και ανήμπορα παιδιά. Γιατί περιμένετε να νιώθω μεγαλύτερη θλίψη για τον Πρόεδρο από ότι για όλου του άλλου, οι πένε του είχαν ανάψει. Η συμπόνια μου είχε πάντα ως αντικείμενο του ζωντανού, συνέχισα. Οι πεθαμένοι δεν τη χρειάζονται πια. Χωρί αμφιβολία γι' αυτό τον λόγο συμπονάτε τόσο πολύ του νεκρού. Ξέρετε ότι κανείς από τους εκλυπώντες δεν μπορεί να απαιτήσει να σταθείτε στο ύψος των ευθυνών σας. «Ωραία λόγια», σχολίασε ένας νεαρός δημοσιογράφος, «αλλά νομίζω ότι είσαι τρελή». Για άλλη μια φορά, με πήγαν στο δικαστήριο για ακρόαση και για άλλη μια φορά, οι αρχές του Μπάφαλο δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν στοιχεία που να με συνδέουν με την ενέργεια του Σολγκούζ. Μετά από μια λεκτική αντιπαράθεση δύο ώρων μεταξύ του εκπροσώπου του Μπάφαλου και του αρμόδιου δικαστή του Σικάγου, το Μπάφαλο έχασε τελικά τηλεία του. Αφέθηκα ελεύθερη. Από τη σύλληψή μου και μετά, σύσσωμος ο τύπος της χώρας με κατήγγειλε με πρωτοσέλιδα ως ηθική αυτουργό της ενέργειας του Σολγκόζ. Όταν απαλλάχτηκα από τις κατηγορίες, οι εφημερίδες δημοσιεύσαν μόνο μερικέ σαράδες σε μια γωνίτσα, εξηγώντας ότι μετά από κράτηση ενός μήνα, διαπιστώθηκε πως η Ε. Μαγκόλμαν δεν είχε καμιά σχέση με τον δολοφόνο του Προέδρου Μακκίνλεϊ. Η τραγωδία του μπάφαλο πλησίαζε στο τέλος της. Ο Λίον Σολγκόζ, άρρωστος από τα βασανιστήρια που είχε υποστεί, με το πρόσωπό του παραμορφωμένο και το κεφάλι του δεμένο με επιδέσμους, εμφανίστηκε στο δικαστήριο, υποβασταζόμενος από δύο αστυνομικούς. Η τελευταία πράξη στήθηκε στη φυλακή Όμπερν. Ήταν τα χαράματα της 29ης Οκτωβρίου του 1901. Ο κατάδικος καθόταν δεμένος στην ηλεκτρική καρέκλα. Ο εκτελεστής στεκόταν με το χέρι του στον διακόπτη, περιμένοντας το σήμα. Ένας δεσμοφύλακας, φύλακας, από χριστιανική φιλευσλαχνία, κάνει μια τελευταία προσπάθεια να σώσει την ψυχή του Αμαρτολού για να τον πείσει να ομολογήσει. Του λέει τρυφερά, «Λίον αγόρι μου, γιατί προστατεύεις αυτή την κακιά γυναίκα την Έμα Γκόλμαν. Δεν είναι φίλη σου, σε έχει αποκηρύξει Λένε ότι είσαι ένα χασομέρι, ένα τεμπέλη που βαριέται να δουλέψει. Λέει ότι πάντα τη συζητιάνευε χρήματα. Η αμαγκόλμαν σε πρόδωσε λίον. γιατί την προστατεύει. Απόλυτη σιωπή. Δευτερόλεπτα ατέλειω του χρόνου γεμίζει τον θάλαμο του θανάτου, τρυπώνει στι καρδιέ των θεατών. Τέλο, ένα πνιγμένο ήχο. Μια σχεδόν ανεπαίστητη φωνή κάτω απ τη μαύρη μάσκα. Δεν έχει σημασία τι λέει η για μένα. Δεν έχει καμιά σχέση με την πράξη μου. Την έκανα μόνος μου. Την έκανα για τον Αμερικάνικο λαό. Μια σιωπή, πιο τρομακτική από την πρώτη. Ένας συριστικός ήχος. Η μυρωδιά καμένης σάρκας. Ένας τελευταίος αγωνιώδης σπασμός ζωής». Φεβρουαρίου, αλλά ο αέρα ήταν ήδη από το βάλσαμο της άνοιξη. Το χώμα ελευθερωνόταν απ' την αρπαγή του χειμώνα και μερικές πινελιές πράσινου είχαν ήδη εμφανιστεί για να μας υπενθυμίσουν ότι η ζωή βλάστενε στη μήτρα της μάνας γης. «Μάνα γη», σκέφτηκα. «Μα ναι, αυτό είναι το όνομα του παιδιού μας» η τροφοδότης του ανθρώπου, ο άνθρωπος απελευθερωμένος και ανεπόδιστος στην πρόσβασή του στην ελεύθερη γη. Ο τίτλος ήχουσε στα αυτιά μου σαν μια παλιά ξεχασμένη μελωδία. Την επόμενη μέρα γυρίσαμε στη Νέα Υόρκη και ετοιμάσαμε το πρώτο τεύχος του περιοδικού. Κυκλοφόρησε την 1η Μαρτίου του 1906 με 64 σελίδες. Ονομαζόταν «Mother Earth». Το Μαΐος του 1906, επιτέλους έφτασε. Μόνο δύο εβδομάδες απέμεναν μέχρι την Ανάσταση του Σάσα. Ήμουν τρομερά αναστατωμένη και είχα μεγάλη αγωνία. Πώς θα ήταν να βρεθώ μόνη μου με τον Σάσα ξανά, να κρατήσω το χέρι του στο δικό μου χωρίς την παρουσία ενός φύλακα ανάμεσά μας. Τα 14 χρόνια είναι πολύ καιρό και οι ζωέ μας είχαν κυλήσει σε διαφορετικά αυλάκια. Κι αν είχαν απομακρυνθεί τόσο που θα ήταν αδύνατο να συγκλίνουν ξανά σε εκείνη την σοντρεφική ζωή που μοιραζόμασταν πριν χωρίσουμε, αρρώσθενα από φόβο στη σκέψη ενό τέτοιου ενδεχομένου. Για να καθησυχάσω την ταραγμένη μου καρδιά, αποσχολούσα τον εαυτό μου. Το Mother Earth, η οργάνωση μια σύντομη περιοδία, η προετοιμασία για τι διαλέξει. Ήθελα να είμαι η πρώτη που θα αποδεχόταν το Σάσα στην πύλη τη φυλακή όταν θα έκανε το πρώτο βήμα προ την ελευθερία αλλά σε ένα γράμμα του μου ζήτησε να συναντηθούμε στο Τιτρόιτ. «Δεν ήθελε να με συναντήσει μπροστά σε αστυνομικούς, δημοσιογράφους και ένα πλήθος περίεργων», έγραψε. Ένιωσα πολύ απογοητευμένη που θα περίμενα περισσότερο από όσο προσδοκούσα, αλλά ήξερα ότι είχε δίκιο. Το μεσημέρι έφτασε ένα τηλεγράφημα από τους φίλους στο Πίτσμπουργκ. Ελεύθερο στο τρένο για Ντιτρόιτ». Ο κάρ άρπαξε το τηλεγράφημα και έβαλε τις φωνές ανεμίζοντάς το με μανία. Είναι ελεύθερος, ελεύθερος! Δεν μπορούσα να συμμεριστώ τη χαρά του. Μ' είχαν ζώσει Αχ, να ερχόταν το βράδυ και να έβλεπα τον Σάσα με τα ίδια μου τα μάτια. <ΣΣ1> Περίμενα σφιγμένη από την ένταση στον σιδηροδρομικό σταθμό. Στηριζόμουν σε ένα στήλο γιατί ένιωθα να μην με κρατούν τα πόδια μου. Ο Καρτ και οι φίλοι του ήταν κάπου κοντά και μιλούσαν. Οι φωνές τους μακρινές. Τα κορνιά θολά και δυσδιάκριτα. Κάποιος με τράβηξε από το μανίκι. Με φώναζαν. «Έμα! έμα. Το τρένο έφτασε γρήγορα στην αποβάθρα. Ο Καρλ και το κορίτσι του έτρεξαν. Ήθελα να πάω κι εγώ, αλλά είχα παραλύσει. Έμεινα καρφωμένοι στο έδαφο, πιασμένοι από τον στίλο, με την καρδιά μου να βροντόχτυπα. Οι φίλοι μου επέστρεψαν με έναν ξένο να περπατάσαν μεθισμένο ανάμεσά του. Να ο Σάσα, φώναξε ο Καρλ. Αυτό ο παράξενο άντρα. «Αυτός ήταν ο Σάσα», αναρωτήθηκα. Το πρόσωπό του ήταν νεκρικά λευκό, τα μάτια του καλυμμένα από μεγάλα άχαρα γυαλιά. Το καπέλο του πολύ μεγάλο, χωμένο βαθιά με το κεφάλι του. Έδειχνε αξιολύπητος, χαμένος. Ένιασουά το βλέμμα του πάνω μου και είδα το τεντωμένο του χέρι. Με είχε καταλάβει πανικός και ίκτος, μια κατανίκητη επιθυμία να τον σφίξω στην αγκαλιά μου. Έβαλα τα τριαντάφυλλα που είχα φέρει στο χέρι του, Τίλξα τα μπράτσα του γύρω του και πίεσα τα χείλη μου στα δικά του. Λόγια αγάπης και επιθυμίας φλεγόταν στο μυαλό μου και παρέμειναν ανίποτα. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ελπίζω να το ευχαριστηθήκατε. Εγώ τουλάχιστον το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Είχα και εδώ πολύτιμη βοήθεια που κάνανε έτσι τα αίχητικά θέματα φεύγανε πολύ σωστά. Ε, ήταν η εκπομπή 233 βαθμοί Κελυσίου, φλεγόμενες ανταποκρίσεις σε έναν ξενέρωτο κόσμο, που παρουσιάζουμε έργα, κείμενα, ε, ό,τι βρούμε που μας κεντρίζει το ενδιαφέρον. Και αυτή την, σε αυτή την Παρασκευή, κάθε Παρασκευή 8 με 10 είναι εκπομπή, διαβάσαμε από ένα υπέροχο βιβλίο της Emma Goldman, «Ζώντας τη ζωή μου», της μεγάλης επαναστάτρια στα τέλη του 18ου και αρχές του 19ου αιώνα, που εκδόθηκε πριν δύο χρόνια από τις εκδόσεις Βιβλιοπέλαγος". Το βιβλίο το κάναμε σε δύο μέρη, Uh, βάλαμε ως, uh, είναι μεγάλο βιβλίο οπότε επιλέξαμε κάποια αποσπάσματα που, θα, που δώσαν, έτσι μια αφηγηματική γραμμή στο κέντρο ήταν η, η Emma Goldman αλλά υπήρχε η ποδόρια γύρω της uh, ο Alexander Μπέρκμαν ως Σάσα τον αναφέραμε uh, στο πρώτο μέρος της εκπομπής uh, τελειώσαμε με την φυλάκιση του Σάσα και στο δεύτερο, με την απελευθερωσή του. Η Emma Goldman ήταν πάντα παρούσα μέχρι το τέλος της ζωή της σε όλους τους αγώνες που διεξήχθησαν α, είτε στην Αμερική, είτε στη Ρωσία, είτε στη Γαλλία, είτε στην Ισπανία, είτε στην Ελβετία, είτε στον Καναδά, όπου και να βρέθηκε. Αυτά λοιπόν από σήμερα. Θα τελειώσουμε με ένα κομμάτι που έχει μέσα της το ρεφρέν. Δεν μπορώ... Δεν είναι η Επανάστασή μου αν δεν μπορώ να χορέψω. Γεια Emma Goldman, the godmother of If I can't dance, if I can't dance, if I can't dance, it's not my revolution. If I can't dance, it's not my revolution, if she can't take part, it's not our solution. If we don't buy it, it won't be in the shops, if we won't fight back, they won't stop. If I can't dance, if I can't dance, if I can't dance, It's not my revolution. If, if I can't, I can't dance, dance, if I can't dance. dance if, if I can't, I can't dance, dance it's not, not my revolution. revolution. If we don't resist, it won't wait. If we can't love, we only hate. If you get angry, you're not helping the situation. If you're not angry, you haven't been paying attention. If I can't dance, if I can't dance, If I can't dance, then it's not my revolution If I can't dance, if I can't dance If I can't dance, it's not my revolution If, if I, can't, down, dance, if if I can't, dance, can't dance, if I can't dance If I can't, can't dance, dance no, it's my revolution If we can't change things, what we believe's a lie We won't imagine and I'll If we don't want freedom, we don't stand a chance If we can't have revolution, then I don't wanna dance If I can't dance, if I can't dance If I can't dance, it's not my revolution If I can't dance, if I can't dance If I can't dance, I can't dance, I can't dance it's not my revolution Si no puedo bailar, si no puedo bailar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 If I can't dance, it's not my revolution, mate. If I can't dance, if I can't dance. If we don't want freedom, we won't stand a chance. We can't have a revolution. I don't want to dance.